Στοιχη 17-25 Τα καθήκοντά του προ του πρεσβυτέρου. 17. Όσοι από του έχοντα το αξίωμα του πρεσβυτέρου είναι καλοί προαιστοί και κοπιάζουν για το πίμνιον, είναι άξιοι να παίρνουν διπλή μερίδα για τη συντήρησή των. Προπαντό πρέπει να λαμβάνουν τη διπλή μερίδα εκείνοι που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. 18. Είναι δε δίκιον τούτο διότι λέγει η γραφή. Δεν θα φράξει το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Και ότι είναι άξιος οργάτης του μισθού της εργασίας του. 19. Μη δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου παρά μόνο να τα στηρίζεται επί της μαρτυρίας δύο ή τριών μαρτύρων. 20. Όσους κατ' επανάληψη να μαρτάνουν, έλεγχε του εμπρόσει όλους για να έχουν φόβον και ηλυπή. 21. Σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών Αγγέλων να φυλάξει αυτά που σου γράφω. Να τα φυλάξει δε χωρί καμία προκατάληψη και χωρί να πράτει τίποτα από ευνοϊκή διάθεση και κλίση τη καρδία σου προ τον κατηγορούμενον. 22. Να μη βάζει γρήγορα τα χέρια σου εις κανένα προ χειροτονίαν, ούτε να γίνεσαι συμμέτοχο και συνυπεύθυνο τη ξένα αμαρτία, τα οποία επόμενων είναι να διαπράξει ο αναξίω Διατήρη τον εαυτόν σου καθαρόν και από ειδικά σου, αλλά και από ξένα αμαρτίας. 23. Να μην πίνεις πλέον νερό στο φαγητόν σου, αλλά χρησιμοποιεί ο κρασίδια το στομάχι σου και τα συχνά σας σου. 24. Για να επανέλθω δέει στην προτροπή μου, του να μην θέτεις γρήγορα τα χέρια σου εις κανένα... Σου υπενθυμίζω ότι μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνεροι και ξεπροβάλλουν ώστε διευκολύνουν την κρίση των άλλων διαφτάσ. αυτάς. μερικού όμω όμως φανερώνονται ύστερα από χρόνων αρκετών. 25. Το ίδιο και τα καλά έργα είναι ολοφάνερα και τα μη ολοφάνερα δεν μπορούν να κρυβούν.